my face in the rivers of empire Made my bed from the cardboard crate Down in the city of court No news, no new regrets Tossed a Susan B over my shoulder afraid it would rain and rain, submerge the whole Western states. Call it a last fair deal with an American seal, incorporate and shake. Take the story of Carpenter Mike He dropped his tools and his keys and left And headed out as far as he could μετά τα σύγχρονα. Μεταξύ. Μεταξύ. Μεταξύ. Μεταξύ. Μεταξύ. Μεταξύ. Μεταξύ. Μεταξύ. Μεταξύ. Τίποτε δεν ήταν. Αλλιώς έγιναν όλα. Η μαρτυρία μου ασαφής. Τις υπεκφυγές, τις συγκαλύψει σε λόγια, σε γραφτά και σε φερσήματα. Αλλά πώς να τα πω. Και φαντασίας καμώματα όλα αυτά δεν γίνεται. Πώς να ανερέσω μια κατάθεση. Πώς να διευκρινίσω μια ζωή. Το υπομένο με εκδικείται. Και ανεξιχνίαστο μένει πάντα το υπαρκτό. Σίγουρα κάτι μου διαφεύγει. Κάτι που κάνω λάθος. Το έζησα και λάθος με έζησε. Και όλο και σκοτεινιάζει γύρω μου και όλο και σκοτεινιάζει. Πού να βρίσκομαι. Τι ώρα να είναι. Άραγε αναρωτιέται ο αγαπημένος βήρωνας Λεοντάρης. Με καταγωγή από την πολύπαθη των ημερών Σάμου τη φλεγόμενη Βάτο. Είναι έτσι μια μεγάλη διαρεύνηση ψυχής για μέρες περίεργες σαν αυτές. Που κοιμάσαι Κυριακή πολυπαθη των ημερων Σάμο τη φλεγομενη βατο ειναι ετσι μια μεγαλη διερεύνηση ψυχης για μερες περιεργες σαν αυτες που κοιμασαι κυριακη βραδυ τελη και ξυπνάς Δευτέρα πρωί. Τέλειο Οκτώβρη, λες τι γίνεται εδώ πέρα, καλού κακού να έχουμε καμιά ομπρέλα, λες ας πούμε, κρεμασμένη στην εξώπορτα, μην έρθει και ο κοντό. που τόσο περιμένουμε. Τώρα αν δεν έρθει ο κοντό, αν δεν έρθει η βροχή, όπως το δικό μας παράδειγμα, ξαφνικά ξαναφουντώνει ο ήλιος, γιατί εδώ έχει πάντα ήλιο που λέει και κι ένας άλλος ποιητή, μόνο που φοβάμαι κτλ. τα λοιπά, με τρομάζει, κι όμως είμαι ακόμα εδώ, λιωμένο παγωτό δεν έχουμε, θα βρούμε μέχρι τι 7. One, two, Βήμα FM 99,5, ακροβασία της Δευτέρας, της τελευταίας εβδομάδας τούτης της σεζόν. Μια σεζόν που πέρασε που λέει απέναντί μου και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάκης Μαυράκης με ένα σόγκεν βάλς, ένα βυθισμένο βάλς που έλεγαν στην αρχή καλέξικο με ένα κυνηγητό για να βρει την οικοκέης όπως αυτό με το οποίο μας κάνει ποδαρικό κάθε απόγευμα ο Νικέιβ. Γι'τός από τον Τάκη που μαεστρέβει ήχουσα απέναντί μου είναι η Νάσια Καρβούνη που σας υποδέχεται στο 211-365-99-95 ενώπιον του μικροφόνου υπευθύνη του η μουσική επιμέλεια και όλα τα κακό σκήμενα. Μέχρι τις 7, Νικόλας Ανδρουλάκης για τέσσερις μέρες. Ακόμη μετά γλιτώνεται. Πανίκευ Βαριάν Ασένη, λιγάκι ο άνθρωπο να ξαποστάσει. Με ομπρέλα ξεκίνησε το πρωινό του, με γυαλιά Ελίβε. Ευτυχώ προνόησε να τα έχει στο ντουλαπάκι του αυτοκίνητου. Καλησπέρα και σε όλου σα, όπου και αν είστε εκεί έξω, λίγο πριν το φινάλε του Ιούλη. Πορευόμεθα, περιμένουμε θεία βρέφη στη Βρετανία. Μια θεία ευλαβική μετάληψη στα καθημών Είναι και μέρα μεγάλη ευλάβεια από τι άλλε, τη μυστηριώδη Dark Side Of the moon θα μπορούσαν να το πούνε οι Pink Floyd, ένα απλό, έτσι ρε παιδί μου, ένα μπαμ, διακριτικό, ειρηνικό, όχι από το άλλα, στη δροσιά του απογεύματος, θα το πούμε εμείς. Shooting the breeze maker θα μας πάμε μέχρι το πρώτο διάλειμμα, αφιερωμένο στη μνήμη μια γυναίκας, τη γυναίκα, μιας γυναίκας που έχει γεννήσει, περισσότερες μεγάλες συγκρούσεις ιδεολογικές, στοχαστικές και θρησκευτικέ από ό,τι οποιαδήποτε άλλη 22 Ιουλίου είναι αυτή η μέρα μνήμης της Μηροφόρου και της Αποστόλου Μαρίας από τα Μάγδαλα της Γαλιλαίας Χριστό δί εκπαρθένου εκ Παρθένου τεχθέντη σε μνήμα γανταλινή. κολουθής Μαρία, αυτού τα δικαιώματα και τους νόμους φιλάτουσα, Άθεν σήμερον την Παναγίαν σου μνήμην, εορτάζοντες αμαρτιμάτων την λύσιν ευχές σου λαμβάνουμε. Με άλλα λόγια, όσα δεν σου φέρνει ο Τζακλίου όσα δεν σου φέρνει ο Σόιμπλε, πιο εύκολα, κάνε ένα τάμα, ε, δεν χρειάζεται να πας και μέχρι την Τίνο για τη Μαγδαληνή. Πανταχού παρούσα είναι αυτή, για τους δυτικού, αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι και προστάτηδα φαρμακοποιών, κομωτριών, αρωματοποιών, κατασκευαστών γαντιών, μετανοημένων πορνών και των βυρσόδεψών. φασμένοι λοιπόν με όλα τα επαγγέλματα, προστατεύει αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τις ανθρώπινες αισθήσεις, ε? με το δέρμα, με τη σάρκα, ακόμη και με αυτά που φορούν ή αρωματίζονται οι άνθρωποι. Μπορεί να μην έχει 13% FPI εκεί, όμως έχουν και αυτά μια κάποια αξία. Θα έχουμε πολλά μετά το διάλειμμα, θα έχουμε και εμπειρίες διημέρου εκτός Αθηνών. Εκεί γίνονται τα μεγάλα αποφθέγματα τη ζωής. Θα έχουμε όλες τις εξελίξεις του Σαββατοκύριακου, θα τα έχουμε όλα αυτά. Με αφορμή τα επαγγέλματα δεν γίνεται, θέλω πάρα πολύ να το πω. Επειδή έτυχε να μπω πάλι σε Feribot αυτό το Σαββατοκύριακο, πήγε μέσα στις 24 ώρες δύο φορές, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, σχεδόν σουρεαλιστικό, σχεδόν πεκετικό, αφού λέγαμε και για τον Κοντό στην αρχή, να παρατηρείς τον τρόπο με τον οποίο κάνουν τη δουλειά τους συγκεκριμένα οι άνθρωποι που σου βοηθούν στο παρκάρισμα, δεν θέλω να του πω παρκαδόρου γιατί δεν είναι, μέσα στα Feribot. Σουρεαλιστικός υπερβάλλον ζήλο, ακόμα και με μία, ακόμη και σε μισοάδιο φεριμπότ. Σου λέει, Όχι όλα, σε ακρίβεια χιλιοστού θα μπουν τα αυτοκίνητα σαν να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε, α πούμε, τι θάλασσες και τι μεγάλε τρικυμίες του Ατλαντικού. Ακόμα και για μια απόσταση μισή ώρας με ένα μικρό καρύδωτο τσουφλό. Είναι το γνωστό. Έλα, έλα, έλα, έλα, φυλαρακό, άσε, άσε του καθρέφτε, σου λέω, Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα μπαμ, χτυπάς, εντάξει, μια χαρά είσαι, δε, σε Μακάρι να έπαιρναν και Πρωθυπουργοί, Υπουργοί Οικονομικών και Υγείας και Πασης Φύσεως τόσο πόσο πολύ, αν θέλεις, έστω ας πούμε και οριακά επικίνδυνα, σοβαρά τη δουλειά τους. Παπάκι! Για να μα παρακολουθούν οι πράκτορες για ξεκάρφωμα, ανήκα Ανδού τα λέμε σε Facebook και Twitter. Στέλνετε για μηνύματα στο βήμα FM με πόνιμο, μήνυμα που γουστάρετε και αποστολή στο 54 10. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε έχει πράγμα. Και σήμερα μέχρι τις 7. Βήμα FM, το βήμα σου. Little. Φρέσκα, ελληνικά και φθηνά 33% φθηνότερα Από Δευτέρα 22 Ιουλίου Μέχρι Τετάρτη 24 Ιουλίου Ελληνικά καρότα 33% φθηνότερα 1 κιλό μόνο 79 λεπτά Ελληνικά τοματίνια 33% φθηνότερα 250 γραμμάρια μόνο 66 λεπτά Λίδν, ποιότητα και τιμή με διαφορά Να βγάζεις το χέρι από το αυτοκίνητο όταν τρέχει Μια βουτιά από το βράχο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 Καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Golden Hall. Απολαύστε την πιο εποχή του χρόνου με μοναδικές εκπτώσεις έως και 60% σε επώνυμα brands. Golden Hall. First of all. Μέγιστη χρέωση πάρκινγκ 3 ευρώ. Και επιπλέον των εκπτώσεων 15% κέρδος με την κάρτα Yes έως 31 Αυγούστου στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Μελίνα. Όπου και να ταξιδέψω, η Ελλάδα. Αστέρινα. <σχύ> Ένα αφιέρωμα <σχύ> στη Μελίνα Μερκούρη με τον Σταύρο Ξαρχάκο. <σχύ> Τραγουδούν η Έλλη Πασπαλά και η Ρώ Σαία. Τη Μαρία Ναυπλιότου και τον Γιάννη Στάνκογλου σκηνοθετεί <σχύ> η Σοφία Σπυράτου σε κείμενο του στρατή Πασχάλη. <σχύ> Μελίνα. <σχύ> Όπου και να ταξιδέψω, η Ελλάδα. <σχύ> 7 Σεπτεμβρίου στο Ηρόδιο. Ισυτήρια abcd.gr viva.gr 210 88 40 600.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 Κάθε άνθρωπος είναι θεάνθρωπος, σάρκα και πνεύμα, να γιατί το μυστήριο του Χριστού δεν είναι μονάχα μυστήριο μιας ορισμένης τρισκίας, είναι πανανθρώπινο. Μουσική Σε κάθε άνθρωπο ξεσπάει η πάλι Θεού και ανθρώπου και συνάμα η λαχτάρα της, φίλιοσης, της φιλίωσης. της <Τι> σχεδόν λεξιπλάστης ο Νίκος Κοζαντζάκης σχεδόν άνθρωπος σχεδόν θεός σοφός σίγουρα κάτι είναι διάμεσα Τις φορές η πάλι αυτή είναι ασυνείδητη βαστάει λίγο, δεν αντέχει μια αδύνατη ψυχή να αντιστέκεται καιρό, πολύ στη σάρκα βαραίνει γίνεται και αυτή η σάρκα και ο αγώνας παίρνει τέλος land, my... new... μα... Στους υπεύθυνου ανθρώπους, αυτούς που έχουν μερώνυχτα καρφωμένα τα μάτια τους στο ανώτατο χρέος ή πάλι ανάμεσα στη σάρκα και στο πνεύμα ξεσπάει χωρίς έλεο και μπορεί να βαστάξει ως το θάνατο. 99,5 Quantic Soul Orchestra Walking Through Tomorrow όλα για ένα αύριο γίνονται Νίκος Κανατζάκης αφιέρωσε έτσι μια κουβέντα από τον ένα και μοναδικό τελευταίο πειρασμό στην εορτάζουσα σήμερα μουσα του στην πρώτη γκρούπη θα μπορούσε να πει κανείς Τη παγκόσμια Ιστορία, και όμω την πιο πιστή και την πιο αφοσιωμένη και την πιο παρεξηγημένη. Έτσι γίνεται. Συνήθω, Μαρία Μαγδαλήνη που γιορτάζει χρόνια πολλά και στι Μαρκέλε. Αν δεν κάνω λάθο, χρόνια πολλά σε όλου και σε όλε. Έτσι σιγά σιγά να βρίσκουμε τη θέωση μέσα μα, να βρίσκουμε μικρά πράγματα καθημερινά από τα οποία μπορούμε να πιαστούμε. Εγώ, τουλάχιστον στην επαρχία, σε ένα 24ωρο, έμαθα, παιδιά, δύο συμβουλέ ζωή, πραγματικά μια να μια προξία, έτσι, αν θέλετε, προς τον ένα και μοναδικό μεγάλο στόχο, στον οποίο αναφέρθηκε και ο συγγραφέας. <Και> Καταρχάς, κάτι το οποίο έχει και φοβερές πολιτικές πτυχές, αν το δει και οικονομικές... Είσαι α πούμε τώρα στι διακοπές σου στην εξοχή. Μαγειρεύει αυτό, παρέα, έρωτες, Φτιάχνετε εκεί κόλπα, βασικά υλικά σκόρδο και κρεμμύδι. Φυσικά για γεύση και υγεία. <Τι> Φτιάχνει εκεί τι νοστιμιέ σου. Άμα είσαι μερακλή, βρίσκει και φτηνά τίποτα μύδια, τίποτα τέτοια ενδιαφέροντα. Και για τα άλλα, που θέλει να προτείνει ο Τάγκη Μαυράκη στου απάνταχου ακροατέ και ακροάτριε. Φτιάχνετε λοιπόν τα ωραία σα τα φαγητά, τα μερακλίδικα, πίνετε και το κρασί σα το μεσημέρι. Και μετά, πάνω κοντεύει να επιτευχθεί ο στόχο για τον οποίο γίνονται όλα αυτά τα όμορφα. Μπαπ, π, κρεμιδίλα, σκορδίλα, δεν πα Έρχεται εδώ η μεταφυσική σχεδόν γνώση, η βιωματική τη επαρχία του άνθρωπου που βρίσκεται παντού και σου λέει: Τρίβει χέρι, σαν οξύτο το κουτάλι κάτω από το νερό. Για λίγο, τρίβει δάχτυλα, φραπ έφυγε και σκόρδο και κρεμμύδι και όλα. Μασάς και λίγο φρέσκο, μου και η ανάσα άρχοντες και δεν χρειάζεται και σόιμπλε για να σε καταφέρει να συμμαζέψει το πρόβλημα. Keys Tighten Up, ίσω καλύτερη μπάντα τη δεκαετία. Καθώ οδεύουμε για το finale τη σεζόν, αγαπημένοι και αυτοί, σίγουρα γνωρίζουν και αυτοί κάποια μυστικά. Εμεί μοιραστήκαμε αυτό. Κάποιοι το ξέρετε, κάποιοι ίσω όχι. Σκορδοκρέμιδο, με ανοξείδωτο κουτάλι, κατά αποτροχούμενο νερό, και αντεγιά. Να αφιερώσουμε το κομμάτι αυτό στους συμβουλάτορες της επαρχίας αλλά και στους Άγιους ηρωικού καλοκαιρινούς εξολοθρεφτές. Μιλάμε φυσικά για την Ελλάδα, η οποία κάνει και τα καλά της. Γιορθώνει τα προβλήματα ενός συστήματος οφρονιστικού χιλιοτριπιομένο για να κάνουμε και εμείς τη λεξιπλασία μας και αγωνίζονται εκεί στο βορρά. Βόρεια-βόρειο-ανατολικό-δυτικά παντού έχουν κινηθεί ένας-ένας έτσι να βάζουμε μυαλό Όχι τίποτα άλλο. Σκοπεύω και εγώ όπω και εσείς καλοκαίρι λίγο να κινηθώ προ τα εκεί προ παραμυθιά στο Ιόνιο. Έτσι. Και τώρα να πας από Καλάσνικο σε τέτοιου καιρού δεν αξίζει. Εδώ περιμένει μια κοτσάμια ανθρωπότητα, α πούμε, το θείο βρέφο τη Βρετανία να έρθει πώ και πώ. Θεία βρέφη παντού και θεία μωρά επίση, το πιο αληγορικό. Χάιντι Κλουμ, κάτι τέτοιε γυναίκε βλέπει και ερωτεύεσαι και λε εσένα να σου φτιάξω συνταγέ με σκόρδα, με κρεμμύδια, μετά να καθαριστούμε, να ξεμυρίσουμε. Για νύχτε δίχως αύριο, α πούμε στα ελληνικά νησιά. Και κοιτά, θα παντρευτεί, λέει μάλλον, δεύτερη φορά, μετά το Σιλ, μάλλον το σωματοφύλακά τη. Δε το όνομα σου κάνει, α πούμε, 21ο αιώνα. Ειδική συμφωνία πρέπει να υπογραφεί προκειμένου αυτός να αποδεχθεί ότι δεν έχει καμία απέτηση από την περιουσία της μετά το γάμο. Δηλαδή τέτοια, τέτοιο φωνικό ας πούμε του ρομαντισμού ούτε ο τρόπος που αντιμετώπισαν τη Μαρία Μαγδαληνή μετά θάνατον. Η Μέλντα Μέη, παιδί των λουλουδιών, δικαίωση απανταχού γνήσιων φιλικών, θα μα πάει μέχρι το διαλύμα, το και μισή, ωριακά ε, μα πάει. <Και> Μιλάμε για ελληνική επαρχία να πούμε και ένα άλλο μυστικό ενώ περιμένουμε το 13% ΦΠΑ όσον ούπο μέχρι τότε υπάρχει η λύση της παράδοσης δεν απαιτούνται καθόλου υψηλά τη διαβίωσης δύο χωριάτικες φριγανιές σου λέει το πρωί λίγο τοπικό βούτυρο, μια γραβιέρα κλέβις και δύο σίκα δίπλα από τη μάντρα του γείτονα και έχει ενέργεια να ανοικοδομήσεις όλη την επαρχία μέχρι και αγωγού αερίου χτίζει. Έπαιρνα σήμερα το πρωί τηλέφωνο στο γραφείο του Γιάννη Τουρνάρα, έπαιρνα στον Αντώνη Σαμαρά, έπαιρνα παντού. Α πούμε, τίποτα δεν μου το σήκωνε κανεί. Θέλω να πω: παιδιά, εδώ είναι το μυστικό. Έτσι. Να κλέβουμε ο ένα λίγα σίκα από την του άλλου για να έχουμε και το αίσθημα έτσι, ότι φέρνουμε στου εταίρου και βασιζόμαστε σε τοπικά προϊόντα. Πίνουμε και ένα ζεστό καφέ για την ισοθερμία. Ξέρουν οι Άραβε τόσου αιώνε που βρίσκουν τη δύναμη και χτυπούν ένα στον άλλον. Και κάπω έτσι πορεύεσαι και τύφλα έχουν οι Τροϊκανεί Μιλώντα για Αραβία, τα μάθατε, έχουν το χαμό, ε. Παπα, πα, σου λέει από προηγούμενη εβδομάδα. Έχουν σκάσει ειδήσει, βγήκαν τα ποσοστά. Όλη η Μέση Ανατολή να πάει πέρα μέχρι το Ιράν. Όλες οι πιο μπουζουαρζοί πλέον εθέρε, υπάρξει, χωρίζουν διότι βλέπουν τουρκικά σύριαλ και σου λέει θα δεν ζήσουν μια ζωή σαπουνόπερα. Ξέχνα μπουρκε, ξέχνα καταπίεση, ξέχνα τα όλα. Θα κάνουν μια παρέλαση προ τα μπροστά στο χρόνο. Και εμεί ακόμα να αποδεχτούμε μια Μαρία Μαγδαληνή. Αυτή είναι η Μέλντα αυτή είναι η Μαρία Μαγδαληνή, αυτή είναι η Χάιντι Κλουμ. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές της Έβας. Όλε αυτές οι εκδοχές όμως θα μπορούσαν να χωρέσουν μέσα στη φιγούρα, στο βλέμμα και στη φωνή μιας και μοναδικής Σοφίας Λόρεν αμέσως μετά το διάλειμμα για τους τίτλους των ειδήσεων σε μερικά δευτερόλεπτα. Μείνετε συντονισμένοι επιστρέφοντας, είναι η μνήμη ίσως του μεγαλύτερου Έλληνα τροβαδούρου του περασμένου αιώνα και θα συναντήσει τη Σοφία Λόρεν για μια έτσι, συνάντηση μέσα στον χρόνο από αυτές που αλλάζουν μυαλά σε Heidi Klum, Γεφυρώνουν, αν θέλει, κόντρε, αψημαχίε σε μεγάλα πολιτικά στρατόπεδα. Γεφυρώνουν ακόμη και το χάσμα μια υπήρου, όπω οι Ηνωμένε Πολιτείε που θα δούμε μετά, όπου αφενό συμβουλεύουν όλη την ανθρωπότητα, και αφετέρου ακόμα δεν έχουν καταφέρει να κατευνάσουν και να καταπραίνουν μια κόντρα, μια βία και ένα ρατσισμό, ο οποίο βγαίνει από το πουθενά και τροφοδοτεί και του ίδιου και, και τον υπόλοιπο πλανήτη. Όλοι από κάπου ρουφάμε όλοι από κάπου αντλούμε πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα, επιστρέφουμε αμέσως μετά ακροβασία είναι αυτή τέσσερις μέρες μείνανε, θα δούμε ό,τι προλάβουμε και ό,τι χωρέσει So rapu tin afto tu tulla da ti tin afto tin afto pugrifati scardieso di gi pio pio se to Γελίο δάκρυλια κάθε βροχή τη ζωή μα και τέλο και αρχή. Ποτέ, ποτέ κανένα στόμα δεν το βρέ και δεν το ακόμα. Το τι είναι αυτό που σε κάνει να με το σκοπό σαν δαπούν, σαν να Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη σε περιόδους, σε καλοκαίρια πιο δροσερά από τα περίμενε όμως με αυτές εξελίξεις, με αβεβαιότητες, με ανεργίες, με απεσιοδοξίες, με πολιτικές αστάθειες, με καριδότσουφλα και βάρκα την ελπίδα, τι είναι αυτό, τι να είναι, είναι τίποτα άλλο παρά, έρωτας, παγάκια, σταφύλια, κρασί, αντικουνουπικά, και κανένα ρεσό αναμένο, με την αντίστροφη σειρά τοποθετημένα, με αυτή σε αξία. Και με μια Σοφία Λόρεν να ερμηνεύει χρόνια, χρόνια, χρόνια πίσω του 1959. Είναι αυτή η ηχογράφηση, αν δεν κάνω λάθος. Φυσικά αβιρωμένη στον τροβαδούρο τον Έλληνα το Καμάρι, τον Τόνι το Μαρούδα. Διότι υπάρχουν και αυτές οι μουσικές και υπάρχουν και αυτές οι γυναίκες, σαν σήμερα γενήθηκε, το 1980, ε, πότε έφυγε, έφυγε το 1988 σαν σήμερα έχει γεννηθεί το 1920 και υπάρχει και η Σοφία Λόρεν πόσο μου και ότι είναι μην το ψάχνω 78, 78 και μια χαρά απέναντί μου τουλάχιστον ο λέει ότι προθυμότατα ακόμα και την ηρωική 78 χρονή που έχει και το ζουμί έτσι με ένα ρεσό λίγο αντικουνιπικό ε εντάξει και κυρίως με βοηθώ τις αναμνήσεις αν θέλει έχει μεγάλη δύναμη ο ανθρώπινος Δέγκλωση φλέξεων, αναμνήσει, αντανακλάσει του νου. Σε ένα καλοκαίρι μυστηριώδε θα μπορούσε να το πει κανεί, κυκλοθεμικό σίγουρα καιρικά φαινόμενα από εκεί που δεν τα περιμένεις συνευχές, μετά ξανά ήλι, να έχει και ομπρέλες, να έχει και γυαλιά σου λέει οργανός σου. υπάρχουν τα γυαλιά ηλίου από αυτά που φοράμε εμείς εν μέσω κρίση, τα μεταχειρισμένα τα φτηνά, τα πανάκριβα τον Dolce Gabbana που ρίξανε ρολά στο Μιλάνο από αντίδραση επειδή κατηγόρησαν για φοροδιαφυγή και υπάρχουν και τα γυαλιά ηλίου τα άλλα Αυτά που στα φοράει Αυτά που στα μοίρα Όπω αυτά που φοράει η μοίρα σε ανθρώπου, μπορεί να είναι στον τόπο σου, μπορεί να είναι στην άλλη άκρη του κόσμου. Υπάρχουν τα γυαλιά που φόρεσε η μοίρα στον Τζορτζίμερμαν, του οποίου τα έβγαλε μετά, και στον μικρό, στο 17χρονο, στον Πιτσερικά, στον Τρέβον Μάρτιν, από τον οποίο δεν τα έβγαλε ποτέ, και κάπω έτσι συνεχίζει να μια ήπειρο η οποία. Προωθεί μηνύματα, οδηγεί οικονομίες Κι όμως ακόμα δεν έχει καταφέρει να νικήσει το ρατσισμό και τη βία <συσχελίου> <συσχελίου> <συσχελίου> Δεν νομίζω να τα θύμισα αυτά Ο Αντώνης Σαμαράς, τον Υπουργό των Οικονομικών Αλλά ξέρεις τώρα, η οικονομία, κοινωνία Απέχουν μωρέ αυτά τα δύο Η μοίρα δεν απέχει καθόλου. Μπορεί να γελάσει, μπορεί άλλον ξαφνικά να συνοφριώσει το βλέμμα. Πιτσυρικά, αγαπημένο Παπα-Νικολάο, σου λέει για το όνειρο και πρωταθλητή Ευρώπη. Πάει Βαρκελόνη, ωραία ζωή εκεί. Θα τα πει και του Ραχώη. Καταλαβαίνετε το ελληνικό νιάτο, θα βοηθήσει το ισπανικό μεσήλικο προσγύρα και ταυτόχρονα στην άλλη Μπαρσελόνα, τώρα πώ θα φέρνει η μοίρα στην ποδοσφαιρική. Ένα άλλο χάνει κάθε όνειρο, κάθε ελπίδα. Αποσύρεται, το έχετε μάθει ήδη φυσικά ο Βιλανόβα, διότι υπάρχει μια νόσος η οποία δεν λέει να φύγει από τούτη την ηλικοειδή σπίρα που ανέρχεται, που λέγεται ζωή. Να δούμε, τα είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, τροκτικό λέει που είχε ανοσία στον καρκίνο... και από εκεί ψάχνουν να βρουν τη λύση, υπάρχουν τα βλαστοκύτταρα, υπάρχουν πολλά. Βλαστοκύτταρα να γιατρέψουν το Αλτσχάιμερ στα πρώτα στάδια του Μπόμπι Ομάκ που ακούμε εδώ, δεν υπάρχει ακόμα. Υπάρχει όμως μια Λένα Τελρέη η οποία είναι πρόθυμη έτσι όπως είναι κάθε σωστό νιάτο. Έτσι, να καταπραίνει λίγο, να κατευνάσει, να κάνει συντροφιά στον Μπόμπι Γουόμακ, ο οποίο έχει κάνει και επίσημη ανακοίνωση πλέον. Θα παλέψω ενάντρια στο Ατσχάιμερ με όσου ανθρώπου έχω γύρω μου, με του γιατρού μου, με του υποστηρικτέ μου και με τη μουσική μου. Έτσι, και έχει και τλά ένα δίπλα για συντροφιά. Είναι ο βήμα FM 99,5, είναι η ακροβασία τη Δευτέρα. Σιγά-σιγά πορευόμεθα να πούμε και ένα μπράβο στο Γιανιώτη. Είδε τα γιανενα. Παπούτσια πάνω και κολυμπηταράδες κατ' όνομα. Χωρίς τη να πήγαμε προς παραμυθιά μεριά. Σου λέει και η Νιάννα και το τελευταίο της συμμορίας. ντόπιο πράμα και γλυκό και αμυγάδικο και ένα κακό δόντι μυστηριώδες μην είναι του λάμφι μου όμως ακουβαλούσε και δεν λέμε να μάθουμε μην είναι τα λάθο πρότυπα που λέγαμε πριν που κληρονομούμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν προλάβαμε να τα πούμε την προηγούμενη εβδομάδα. Έβλεπα για την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου. Πα, πα, πα, οι δηλώσεις που κάνανε πάλι τα φασισταριά, η λογική τους. <σομίου> <σομίου> <σομίου> άμα κάνεις αποδελτίωση των όσων λένε κάθε φορά, αφού λέγαμε και για το περιμένοντα τον Κοντό στην αρχή, ξεπερνάς άνετα σε διαλόγους άμα κάνει μια δημιουργική σύνθεση και Μπέκετ και Ιονέσκο και του Αρτάλμπη. Μπορείς να φτιάξεις φίλε, τάγι μαυράκια απέναντί μου ένα ας πούμε δημιούργημα, έτσι ένα αμάλγαμα Του τους πεις τα τιαλέξεις, αυτό κτονούνε, χτυπάνε και πάλι τον τοίχο έτσι ένα αραβούργημα πάλι το χτυπάνε στον τοίχο και αφού κοπανηθούν για τα καλά έχεις και ωραίο φινάλε Στο έργο, πώς να το λέγαμε, να το λέγαμε το τέλος του παιχνιδιού νούμερο 2, το ένα είναι του Μπέκετ περιμένοντας τη φαλακρή Τραγουδίστρια του Ιωνέσκο Τη Φαλακρή Virginia Γουλφ Αυτό είναι Και θα βρούμε για μουσικές Από το badthingslive.net Για να ντύσουμε την όλη κατάσταση okay. είχε, είχε, είχε, είχε. Εκεί μας βρίσκεται Εκεί θα μας βρίσκεται και όλο το καλοκαίρι Και στο facebook με like Αντίχειρας προς τα πάνω να σημαδεύει Το διάστημα και τους θεούς Bad Things Live η λέξη κλειδί. Και εκεί ετοιμάζουμε Τετάρτη-πέμπτη ειδικό Κύμα της μεγάλης φυγή του καλοκαιριού διήμερο αφιέρωμα Μέχρι τότε και ενώ εδώ ακούτε εμβατήρια. πάμε σε διάλειμμα Επιστρέφουμε για το φινάλε Πολύ πάθη αυτές τις μέρες είπαμε η Σάμος, Και έχει ένα μπητή με καταγωγή από εκεί Βήρονας είναι, Λεοντάρης είναι Με τη δύναμη του Λέοντα Και με μια βοήθεια από κάτι αετού Θα καταλάβετε Βήμα FM 99,5 Άνοιξε το βήμα σου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 για να είμαι εξαίσιο τώρα. Ωραία Θάλασσα; Λαο Θάλασσα; Μου δίνεις το βιβλίο μου σε παρακαλώ. Σκέφτεσαι καλοκαίρι; Σκέψου βιβλία. Βιβλίο ανοιχτό λόγω διακοπών Όσδελ. Μελίνα. Όπου και να ταξιδέψω, η Ελλάδα Ένα αφιέρωμα στη Μελίνα Μερκούρη με τον Σταύρο Ξαρχάκο η Τραγουδούν η Έλλη Πασπαλά και η Σαΐα. Τη Μαρία Ναυπλιώτου και τον Γιάννη Στάνκογλου, σκηνοθετεί η Σοφία Σπυράτου σε κείμενο του Στρατή Πασχάλη Μελίνα, όπου και να ταξιδέψω, η Ελλάδα 7 Σεπτεμβρίου στο Ηρόδιο. Εισιτήρια ABCD.gr Viva.gr 210-8840-600 Πέρα λίγο, είναι, πέρανε, πέρανε, πέρανε. Πέρανε... Η απόλαυση αρχίζει με λουξ κόλλα και μπάλα Λουξάρο κόλλα, Λουξάρο προ 2013 Λουξκόλλα, Επίσημο χορηγό προ εβολούσιο σόκερ 2013 Αυτό το καλοκαίρι, ο βήμα FM θα είναι ακαταμάχητο. Λουξάρο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 αυτό το καλοκαίρι, αν χρειαστεί, θα τα βάλουμε και με δυνατού Τόσα χρόνια σιδεράς, τέτοιο μπράτσο δεν ξαναδά Τι αστέρι η μάνα μου Βρε, δεν κοίτας τα χάλια σου που είσαι σαγκεφτές Βήμα FM, ακαταμάχητος To a place that has already been Disgraced I'm gonna see some folks Who have already been let down I'm so tired of Tell the truth I'm so tired of you woman love Tell me a lot for thinking everything that you've done is good. I'm in a need to know after soaking the body of Jesus Christ in blood. I'm so tired of America. Παρά να με θυμάμαι μόνο oh, Έμπλεος από σένα Πώς και από πού να σε φωνάξω μέσα μου η φωνή μου και δεν μακούς και δεν μ' ακούω και σε ζητώ και δεν σε βρίσκω γιατί είσαι όπου είμαι και είμαι όπου είσαι και κανείς μας δεν είναι όπου είναι. Απροσδιορίστη στον κόσμο. Ένα κοιμάτισμα, είμαστε ένα τρέμισμα. Έρωτα το είπαν, πίσι το είπαν ας ήταν να βρεθούμε έξω από μένα, έξω από σένα, γιατί περνάει η ώρα και βραδιάζω. Στα δυτικά μου πάντα ήθελα να σου, να μου γνεφες από τα βαθιά των ημερών, της λέει ο Βίρον Λεοντριάδης, είναι παιδί του Μεσοπολέμου. Ο κύριος Λεοντάρης έχει ζήσει πάρα πολλά Λίγο λιγότερα έχει ζήσει και όμως ακόμη πιο ρομαντικός Πεσημιστής ο Ρούφις Ράιτ Ο οποίος πηγαίνει προς μια πόλη Δεν ξέρει πια και η ναι, σήμερα Τον ακούσαμε εδώ στο κομμάτι Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1973 Παιδί τη μεταπολίτευσης Αυτός και ας μην το ξέρει Συνάντησε ένα παιδί του Μεσοπολέμου από τη Σάμου, την Πολύπαθη τον ημερών, μαζί πορεύονται και πού να πάνε, έχουν βρει. Και κάποιες δεσποσίνες που χαρίζουν έτσι μια κάποια ελπίδα για τη διαιώνυση του είδους, πού να πάνε, πού να βρεθούν, πού να προφυλαχθούν από σημεία και τέρατα των καιρών. Υπάρχει ένα ξενοδοχείο, θα μπορούσαμε να τους προτείνουμε, ένα ξενοδοχείο το οποίο κανένας ποτέ δεν κατάφερε να μάθει πού είναι, κι όμως, νομίζω όπως και εγώ, έτσι κι εσείς, λίγο πολύ, μια, δυο, τρεις, δέκα, 20, σαράντα, πενήντα φορές, έχουμε διανυκτερεύσει εκεί πέρα. <ΣΣΣΣΣ> Γιατί σήμερα η γενέθλια και ο Ντόν Χένλι, 1947, γεννήθηκε, έτσι πρώτο παλίκαρο, ντράμερ ερμηνευτής αυτών των αετών, Αέτη κάθε άλλο παρά επιθετική, δεν είναι καθόλου αρπακτική, μάλλον προσφέρουν διανυκτερεύσεις, μουσικές, έρωτες και εμπειρίες. Ήταν ο Τάκης Μαυράκης, αγαπημένος ουραλιστής επί της ρυθμίσεως του ήχου, ήταν η Νάσια Καρβούνη, υπεύθυνη επικοινωνίας μαζί σας στο τηλεφωνικό κέντρο. Κι ήταν και ο Νικόλας Αντρουλάκης στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ευθύνη για τα κακοσκήμενα από τις 6 μέχρι τώρα. Αυτό είναι το ξενοδοχείο, κάπου μακριά είναι, σε μια Καλιφόρνια, σε μια Νεφελοκοκυγία, σε μια Ιθάκη, Τι άλλο. Τόσοι προορισμοί υπάρχουν, κάποιος θα βρεθεί και στο δικό μας δρόμο. <στονιγνώνα> και είναι δύσκολο να βρούμε το μύτο, το νήμα της αριάδμης, μπορούμε να βρούμε πατημασιές. <στονιγνώνα> Το ζήτησε και ο Βίρονας ο Ρεοντάρης πριν ένα τέτοιο ίχνος μαγικό από μια μουσα δεσποσίνη καλοκαιρινή διότι όσο υπάρχουν τέτοια σημάδια στην άμμο και όσο υπάρχουν κόκκια μου κολλημένοι σε γυναικεία πόδια που σου δείχνουν το δρόμο σου δείχνουν τον τρόπο να ανοίξει βήμα αφού είμαστε και στο βήμα άλλωστε θα υπάρχει ελπίδα ζωντανά γλυπτά υπάρχουν παντού γύρω μα αρκετά να τα θέλουμε να τα βρούμε Και άμα τα βρούμε Ξαναδοχείο υπάρχει, εκεί θα τρυπώσουμε και στο πρωί θα ξεφαντώσουμε που λέγε και η άλλη πίτρια, ξανά μαζί αύριο. Θα είμαστε δύο ροήχνος ποιητικός στη συνέχεια αγωνιστικούς ιερετισμούς στην καλή φίλη Κατερίνα Δράκου στο μεταξύ. Τίτλη, λίγο πολύ τα ξέρετε. Να είστε καλά.